Οι από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Όχι στην λειτουργία ιδιωδίων στην κοιλάδα του τεμπών λένε και οι βουλευτές εκτός από το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Αποφασίστηκε να σκηθούν πιέσεις στον αρμόδιο υπουργό πάνω σκουρλέτη για το θέμα. Ερτ Λάρισσας, Γιάννης Γιάτσιος. Καμπανάκι για την παιδική φτωχία στο βόλων χτυπούν τα στοιχεία έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. δύο στους δέκα γονείς σε αναζήτηση εργασία στη Μαγνησία. Μαρία Δημητρίου Ερτβόλου. Σε πλήρη ύφεση βρίσκεται σήμερα η φωτιά στο αρέθυμα η πυροσβητική υπηρεσία, ωστόσο, βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για τη χώρα Όσες φωτιές φωτιέ και αν βάλουν δεν πρόκειται να αλλάξει χρήση στην περιοχή δήλωσε στο σταθμό μα Δημορχοί Βασιλείου Γιάννη Ταράκη για την αρχαία Σοφία Θεδρομέ. Για την ακαταλληλότητα του νερού και τις συνεχείς διακοπές στο δίκτυο διαμαρτύρονται με έγγραφό τους προς τους αρμόδιους φορείς ή κάτοικοι τη τοπική κοινότητας λιμνοχωρίου. Για την Ερτ να στο Μαΐ Αδάμου. Μέτρα ουσιαστική στήριξης και ανακούφισης ζητούν από κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση οι από τις πλημμύρες του Ιουνίου αγρότες και εκτινοτρόφοι της Αρκαδίας. Ερτ Τρίπολης, Πέγγι Αναβαθμίζετε η εφαρμοσμένη έρευνα στον αγροτικό τομέα με την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασία τη περιφέρει Δητική Ελλάδα με τον Ελγό Δήμητρα. Επιτακτική είναι η αναβάθμιση του τμήματο Φυτοπτασία σε Ινστιτούτο που θα καλύπτει όλη την νότη Ελλάδα. Νίκη Παπαδούλα. Ερπάντα. Μια αυτοψη τα λεκίνηση άδεια αποκλειμάκια τη περιφέρεια με επικεφαλή στον περιφερειαρχη και κινητοποιήσει τη αποφάση Για την ερική έρχανα Μαριδα. Ευθύνε σε όλους για το εκρηκτικό πρόβλημα των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, επιρρίπτει το μειακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ, εκτιμώντας ότι η μόνη λύση είναι ο κεντρικός εθνικός σχεδιασμός της διαχείρισης των σκουπιδιών. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Μαρία Τομάρα. Δρομολόγια δωρεάν μετακίνηση με τα λεωφορεία τη δημοτική συγκοινωνία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στην Κό. Το μέτρο εφαρμόζεται για πρώτη φορά πιλωτικά και θα επαναληφθεί το επόμενο 15 Για την Ευθρόδου Αριστήδη Μιαούλη. Στο φως ήρθε ασύλλητο τάφος που για αιώνε παρέμεινε φαμμένο στου καμπνέλη αγορίου. Η αποκάλυψη έγινε από παιδιά του χωριού όταν σήκωσαν μία πλάκα που τον σκέπαζε, αντικρίζοντα ανθρώπινα οστά. Η εφορή αρχαιοτήτων Ιωαννίνων που ειδοποιήθηκε ανέστηρε από τον τάφο προσμήματα συνεχίζοντας τις ανασκαφικές εργασίες. Σωτήρης Αργύρης, Ερτ Ιωαννίνων. Πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται στη Θράκη στο τέλος Αυγούστου για τα αναπτυξιακά ζητήματα της περιοχής. Σε δεύτερο χρόνο αναμένεται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Ελέξη Τσίπρα. Ερτ Κομωτινής, Βασιλική Μαχαίρα. Κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης το προσύμφωνο μεταξύ Δήμου ΩΣΕ και ΓΕΟΣΕ για την παραχώρηση έκταση 155 στρεμμάτων του ανενεργού στεδιοδρομικού σταθμού για 99 χρόνια. Από την έρθει Κοζάνης Μάκη Νασιάδης. Παρουσιάστηκε σήμερα στον πύργο από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα, Απόστολο Κατσιφάρα, η μελέτη για το τεράστια σημασία τουριστικό έργο τη παράκαμψη Αγίου Ιωάννη, που θα συνδέσει το Κατάκολλο με την Αρχαία Ολυμπία. Το έργο είναι ύψου 13 εκατομμυρίων ευρώ και θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για την ΕΡΤ πύργου Μπάμπη Πλάγο. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την ίδρυυση στον Πελοκομίτη αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή, επισημαίνει ο Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα, Δημήτρη Τσιαντή. Απατώνται σε παράπονο δημότη, πάντα στο πνεύμα οικονομία που πρέπει να υπάρχει όπω επισημαίνει του θερινού μήνε λόγω των πολλών επισκεπτών. Δωραμητρά Καρδίτσα, Θεσσαλία τη από αύριο ξεκινούν οι παραγωγικέ γεώτρειε στο γεωθερμικό πεδίο του Δήμου Ηράκλεια. Για την ΕΡΤ Σερών, Λεωνίδα Η δημιουργία μουσείου για την ανάδειξη των Καμινίων καθώ και τη πολιτιστική κληρονομιά τη ομόνιμη περιοχή είναι στόχο τη Δημοτική Αρχής Ακύνθου, όπω αναφέρει σε ανακοίνωσή τη, στην οποία παράλληλα υποστηρίζεται ότι μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα διεκδικηθεί χρηματοδότηση για την αξιοποίησή τη. Για την ΕΡΤ Μαρίνα Μάντζου. Με 256 συμμετοχές από 19 χώρες ξεκίνησε το Σάββατο στην Καβάλα το 25ο Οπεντιεθνές Τουρνουάς σκάκι. Η διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 6 Αυγούστου. Τα κριτικού ΕΡΤ Καβάλας. Εγκαινιάζεται απόψε στις 8 η έκθεση ζωγραφικής με έργα του Αγιογράφου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Ιωάννη Μητράκα. Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τι 15 Αυγούστου στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Ερτορες Θ το πρώτο στην Ελλάδα Φεστιβάλ χαληπτική στην Άμμο ξεκινάει σήμερα στην περιοχή της Σαμμουδάρα στο Ηράκλειο Μέχρι τις 12 Αυγούστου καταξιωμένοι γλύπτες, Έλληνες και ξένοι θα φιλοτεχνήσουν γλυπτά στην Άμμο με θέμα τη θάλασσα. Από την στα Σταμβούλα Κατσουλάκη. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.